Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι να χαμηλώσω. Ήσουν ψηλά. Την ένταση ενώ. Την, Την είχε ψηλά. Πολύ. Αχ, Καντέβαζε. <laughs> δεν ξέρω τι συμβαίνει τι τελευταίε μέρε. Δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή με τίποτα. Εκθέσει α πούμε έκανα 16 κλήσει. Στην τελευταία ένα λεπτό πριν τη δύο, αλλά είπα όχι. Σε βέβαιο το ωράριο <laughs> λειτουργία του ποσότητα. Σωστό. Ε, με λίγα λόγια είμαι σε αγράμητη τόσε μέρε. <laughs> ναι, ακριβώ. Η αγραμία είναι πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. ωράριο λειτουργία του αποστόληου, δεν θα σχολιάσει. Το ωράριο λειτουργία στο αποστολή δεν το έχει ευαστή. Έτσι κι αλλιώ πήρε δύο παρά Γιατί, μέχρι τι δύο δεν είναι. Εσύ, κοριτσάρα, μπορεί να πάρει όποτε θέλει τηλέφωνο. Σε έφτιαξα. Ε, πώ φοβάται. Τέλειω όμω. Ο Άδωνη το έχει πει αυτό σε ένα αρχιτικό που βάλαμε την Παρασκευή. Ότι, ότι σέβεται παραδύτε. κάποιο ωράριο, ο Άδωνη οποιοδήποτε. Ναι. Ο Άδωνη νομοθετεί 16 ώρα σε δύο εργοδότε. Ναι, ακριβώ. Του ωραρίου λειτουργία των γιατρών στη Σουηδία. Στη Σουηδία του σέβεται ναι. όλου. Ναι. Έχουμε για πρώτη φορά απεργίε στη Σουηδία. για παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των γιατρών. Να πούμε ότι οι γιατροί και οι εργαζόμενοι γενικώς δεν έχουν ωράριο λειτουργίας. Έχουν ωράριο εργασίας. Αυτό ήθελα να πω σχετικά με αυτό. Εξαρτάται ε... τώρα. Δεν τους ξέρουμε και όλους. Και δεν ξέρουμε τι κάνουν στη Σουηδία έτσι. Άλλο τι κάνουν εδώ. Ναι. Θέλω ναι, να πω μην... και εσύ μην ξανοίγες, όχι, όχι, όχι. Δεν ξανοίγουμε. <Τι>... Καλά, Αποστολή. γίνεται; Καλά. Αυτό το θυθυραβικό έπος της Νέα Δημοκρατίας είναι ένα τραγουδάκι που βάλατε εξεκρισινή εκπομπή. ο Μετά το μέρος αυτό, το πρώτο, μπαίνει χαθαποσέρβικο. πέσει στο θύμιο, δεν είναι τελευταίλη, καθότι είμαι και μουσικός, για να λέμε τα πράγματα σωστά. Θα το δούμε. Και πάλι το γαλάζιο πρώτο με στον ουρανό wow. Υπάρχουν τρει εκπαιδευτικοί. Εγώ, <Υπάρχουν, εσύ... υπάρχουν το νιώθω κρυφά μονοπάτια. Υπάρχουν το υγρά μονοπάτια. Υπάρχουν και κρυφά μονοπάτια. Υπάρχουν ε, κομμάτια εσύ... από το φως <Υπάρχε> του σιωπή. Γιατί έπαψες, αγάπη, να <Υπάρχε> Α, παραπέμπονται, παραπέμπονται σε πειθαρχικά με την κατηγορία ότι διαμαρτυρήθηκαν μαζί με μαθητέ ενάντια στην αξιολόγηση. Τέλο, τέλο. Ένα... Είπε τη λέξη διαμαρτυρήθηκαν. Ήταν αρκετό. Ναι, καλά έκαναν. Δεν με νοιάζει ο λόγο. Διαμαρτυρήθηκαν ωστόσο. Να σου πω και για ένα ακόμα ναι? που παραπέμπεται για συμμετοχή σε κινητοποίηση και δημόσια έκφραση άποψη. Τι έκανε. Εξέφρασε δημόσια την άποψή του. Θανατική ποινή έπρεπε. Α, Δεν ξέρω, το τουλάχιστον έτσι, για τι έχουν... απόψει. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικό. Ωστόσο να το εξετάσουμε. Έχουν επιβεωθεί. Σε όλη την Ελλάδα, σε ένα όριο τρομοκρατία και εκφοβισμού, χωρί προηγούμενο άλλο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι απερήταπτο. Παραμπέχουν εκπαιδευτικού σε εθνικά, με τέτοιε βαλίε κατηγορία εντό εισαγωγικών. Γιατί δεν πρέπει κανένα να μιλάει, δεν πρέπει κανένα να αντιδράει, δεν πρέπει κανεί να διαμαρτίρετε. Πρέπει όλοι να έχουμε τα κεφάλια μα κι και να λέμε ναι σε όλα. Τώρα θα λέμε και τα αυτονόητα. Λέει. Δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνουμε και δεν συνόμαστε για τα αυτονόητα να το χέσω. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα κάπου Συμφωνώ. όπα. Ε. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχετε καταλάβει χρυσό πέντε χρόνια. Μητσοτάκη τώρα; Λοιπόν, Είναι. ξανά στην ίδια τάξη για να το Αντιστεκόμαστε στην αξιολόγηση που επιχειρούν εδώ και πέντε χρόνια να περάσουν και δεν μπορούν να την περάσουν και κατηγορούν εκπαιδευτικού για την απεργία αποχή και τις τάσεις εργασίας που έκαναν ε, όταν τους κάλεσαν για αξιολόγηση. Γεια σα, Διαποστόλη. Και όλη την ημέρα που σα άκουγα, σκεφτόμουν να λέω πώ γίνεται ρε, γαμοτώ, να παίρνει ο γελίο ο Μππίν τη Ελλάδα στι 41%. Και το βράδυ, Απόστολε, Συντροφάκο, βλέπω στον ιερό μου τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, 6 ώρε βάρδια, γεμάτα τα σχολεία με καθηγητέ και δασκάλου, καθόλου ανεργία, τα νοσοκομεία να δουλεύουν, ρολόι. Και λέω, Ναι, ρε, φίλε, έτσι είναι, αλλά έχει δίκιο ο κόσμο που ψηφίζει τον Μππίν και του δίνει στι 41%. Αυτό το μυαλό σου. Και είδα μια κατάσταση την ίδια Και λέω, όξο π**, είστε σε αυτήν την παράγκα μας. Αλλά δυστυχώς, μέσα στην παράγκα μας έχουμε τον Mr. Bean. Κάποιοι τους θέλουν, αγάπη μου. Λυπάμαι. Ξίδι. Λυπάμαι. Ω, καλώ τον, πάμε που κατέβασα την πουκιά μου. Τι τρώω. Τίποτα, μια μπουρδα με ανθότυρο που πήρα από. ήμουν έξω και έπρεπε να πάρω το παιδί από το σχολείο και πήρα για το παιδί και δεν του αρέσει. Κατάλαβε το και μου κάτσε λίγο, ένα κουλούρι. Αυτό τον γονιόν όλο που θα καταβρωθήσουν, ό,τι μαλακία υπάρχει, για να μην πάει χαμένο. Οχ, oh, αυτή είναι μαλακία, η μαλακία όντω. Η σκουπιδοφάγη. Και... Οι γονεί είναι ο κάδο του σκουπιδιών του σπιτιού. Αυτή είναι αλήθεια και έχει γράψει. Βέβαια, συνήθω οι πατεράδε και... είναι, για να μην λέμε μαλακίε. Τα λιγμένα, τα περισεβάμενα όλα, οι πατεράδε είναι, αλλά τέλο πάντων. Εγώ είμαι φεμιν Φεμινίστρια. Μάλιστα σου πω όχι. Νότε. Αποστόλη, καλημέρα. καλημέρα. Να δώσω του αγωνιστικού μου χαιρετισμού Στο κύριε Βασίλη από την Πάτρα πρώτα απ' Λοιπόν, μετά προ το Ηράκλειο θα εμφανιστεί καθόλου ελπίζω να σε δούμε και εμεί τη διάρκεια. Το Ηράκλειο είχα έρθει πέρσι. Άλλο το πέρσι και άλλο το φέτο. Θα έρθω και φέτο. Να σε περιμένω με τα χαρά. Να σε καλά. Ναι. Η Ελένη Λουκάνη με! Πού ήσουν εσύ, Μωρή, χαμένη! <laughs> Καταρχάς παίρνεις τηλέφωνο και δεν είναι Παρασκευή. Τι φάση! Έλα, σου πω, δεν είσαι καλά τα μυαλά. Τι σχέση όποια μέρα και να πάρω, ναι. τι σχέση έχει. Αυτό αποδεικνύει ότι είσαι τρελό. Δεν είσαι καλά τα μυαλά σου. κατάλαβα. Ναι, εγώ δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων προσπάθησε. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Να βρει μια συνεννόηση μαζί μου, εσύ που είσαι στα λογικά. Εντάξει, έχω και εγώ τα θέματά μου. Α, ωραία. Το παραδέχεσαι. Ε? Γιατί να μην το παραδεχθώ, τι είμαι σε κάτι άλλο που δεν το παραδέχονται. Θέλω να μιλήσω. για το Πασόκ έτσι το Πασόκ μας κατέστρεψε το ξέρεις αυτό το πράγμα τότε το 1981 που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου ξέρεις τότε ναι, δεν ξέρω. Φυτίτρια, Είμαι αφιτήτρια ή μεταθυγή τευλόλος και το είχα πει προφητικά μίλησα τότε αν βγει ο Ανδρέας Παπαδρέου το Πασόκ θα μας καταστρέψει και πράγματι αποδεικνύεται πόσα χρόνια μετά ότι κατέστρεψε την Ελλάδα ο Ανδρέας Παπανδρέου το Πασόκ έβαλε τις ποδ Τι ποδιέ και εγώ διαφωνώ. Δεν σου έχω πει ο πατέρα του, ο γέρο ο Παπανδρέου. Ο Γεώργιο Παπανδρέου. Ο, παπ ο, παπ ο πατέρα του, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γέρο ο, ο Παπανδρέου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο παππού του Γιώργου, φαντάζομαι θα μου τα πει όλα και δέκα φορέ, ναι. Ο Γιώργιο Παπανδρέου είχε, είχε πει. Είχε πει να μην κυβερνήσει την Ελλάδα ο γιο μου, Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί θα την καταστρέψει. Πάει αυτό τώρα, πάει. Αυτό το χάσαμε το τρένο. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Είπε εσύ να φοιτήτρια Νέμορη, Λουκά! Εντάξει, το διαλοτόπε. Λοιπόν, άκουσε με το λαδό να συνοηθούμε. Θα σε πάω σαν το Μαρκόνι, ε, Στο λέω. Λοιπόν, πού σπούδαζε, σε ποια πόλη. Εγώ, να τελείωσα το πανεπιστήμιο. Κλασική φρυολογία. Α, μάλιστα. Είχε ωραία φρυτική ζωή, έντονη. Εντάξει, είμαι άνθρωπο του Θεού, ήμουν στο Θεό. Ναι, <perk nationale> ναι, εντάξει. Όσο ήσουν άνθρωπο του Θεού, το γεύτηκε στον έρωτα. Όχι αυτά. Είναι σατανικά Είναι αμαρτία να λέμε το αγόρι μου Που λένε με το κορίτσι μου Τι να λέμε ο σύντροφος Όνορα βωνιαστικός μου Και ο άντρας μου αυτό είναι το χιστιανικό Ο σύντροφος αμα λέμε ο σύντροφος Είναι λίγο αυτό αλλά δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είναι πορνία μιχία, σατανικά Πορνία να είμαστε και σύντροφοι ε όχι Λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα το Θα πει, αλλά πρέπει να μάθω κάποια πράγματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είπε ότι τέλειωσε κλασική φιλολογία. Ναι, ελληνική κλασική φιλολογία. Ναι. Το έκανες αυτό το επάγγελμα ποτέ, Ευρέ, εγώ ήμουν τόσα χρόνια καθηγήτρια φιλόλογος Τώρα γιατί πότε θα πω για το πασάου Θα πείσαι στη συνέχεια αφού μάθω κάποια πράγματα Πάντως είναι το θέμα ότι Αυτό ακριβώς με θαύμα του Θεού διορίστηκα Γιατί πήρα το πτυχίο μου θυμάμαι Φεβρουάριο μήνα Και στο καπάκι διορίστηκα Θαύμα του Θεού Θαύμα Ήτανε θαύμα Θέλω να μου πεις Γιατί δεν πήγες να σπουδάσει θεολογία Γι' αυτό θέλω να μου πει. Θεολόγο, γιατί δεν πήγε. Δεν ξέρω, ήθελα φιλολογία. Μήπω είναι του σατανά αυτό, μήπω μπήκε ο σατανά μέσα σου. Όχι, βρε, δεν είναι. Δεν ξέρω, γιατί σε έστρεψε μακριά από τον δρόμο του Θεού. Να το σπουδάσει τον δρόμο του Θεού, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, εγώ εκείνη την εποχή σκέφτηκα να γίνω κλασική φιλόλογο. Τέλο πάντων, γιατί μπήκαν τα βιάολια. Ξέρω πώ είναι αυτά. Δεν είναι αμαρτία. Το ε... έχω πάθει κι εγώ. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι αμαρτία ή λε, δεν είναι αμαρτία. Εγώ λέω ότι είναι αμαρτία. Όχι, βρε, δεν είναι αμαρτία. Εγώ λέω ότι το συντροφικό δεν είναι αμαρτία. Και ότι είναι το συντροφικό Άρα αμαρτία είναι ότι ονομάζω καθένα αμαρτία. αμαρτία Εγώ την Παρτούζα παράδει. αμαρτία δεν την έχω Ο σύντροφός μου, ο σύντροφός μου, ο φίλος μου, το αγόρι μου, το κορίτσι μου Πρέπει να λε ο αραβωνιαστικός μου ή ο άντρας μου, αυτό είναι το σωστό Ωραία, και αν, αν πρόκειται για Παρτούζα λες η αραβωνιαστική μου ή οι μου βρακές. Δεν σου επιτρέπω αυτά, είναι πορνεία. Επειδή μου ρωτά, δεν είναι δε πορνεία. Δε άμα είναι δωρεάν, δεν είναι πορνεία. Αλλά άμα είναι παρτούζα, oh, πόσοι oh, αραβωνιαστικού oh. θα έχω. Αυτά είναι η μέρα τη Παπαντή. Μου κάνει εντύπωση που είναι συμβολικό. Γιατί είναι μεγάλη η θεομητορική γιορτή. Είναι συμβολικό η μέρα τη Παπαντή. Και αμέσω με 2 δηλαδή Φεβρουαρίου. Και τέλο Φεβρουαρίου πήγα. Δηλαδή, πώ να το πω, θαύμα Πού του να, Θεού. να το πει και να στε πιστέψουν, τέλο πάντων. Αν δεν ήταν το Πασόκ, δεν θα είχε διοριστεί. Εγώ αυτό σου λέω. του Του Αντρέα ήταν στο Πασόκ. Το, το Πασόκ είναι εδώ. Όχι, Εβρετή, λε. Σάβμα του Θεού. Και με σάβμα έφυγα πάλι και είσαι εδώ. Ασύνα. Με σάβμα του Θεού. Ζωράματα, θαύματα. Από την αρχή στη ζωή μου, ζωράματα, θαύματα. Πίστευε. Κατάλαβα. Και λοιπόν, έλα. Στάνει τώρα. Παγκόσμια πρωταγωνίστρια. Δεν το είσαι. Στάνει για τι προφητείε του Αγίου Παρισίου. Και έρχεται ένα παγκόσμιο θαύμα. Τώρα θα ήρθε το να, κάψιμο. Θεός, τώρα, το τώρα το κάψιμο επέστρεψε. Μένει λοιπόν. Είναι Επεμβαίνει δυναμικά ο Θεό. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Φτάνει που τώρα, που τα λέμε. Δεν είναι οι προφητείε προ Χριστού η Ερεμία. Μπορεί, μπορεί να είναι η παγκόσμια πρωταγωνιστή. Μπορεί, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, σαφήνω, γεια. Δεν είπα βέβαια για το Πασόκτορα. Άλλη φορά για το Πασόκτορα, τα είπαμε, γεια. Θέλω να παντρευτώ την Ελένη Λουκά. Πάπα, με... Δεν μπορεί, έχει άλλο. Με όρου, δε φίλε, με όρου. Ποιοι είναι οι όροι. Δηλαδή, εγώ θα την ακολουθώ. Εκεί να πάμε στο Μητσοτάκι, όπου θέλει να πάμε, να δονάτει. Ναι, αλλά και αυτή θα γραφτεί το πασό. Τι θα γραφτεί. Μην τη λε έτσι τώρα. Ε, Μην τη λε Πασόκ, τώρα με πήρε να μου πει για το πασό και είχε χρωστούμε. Ένα πολλά. Ε, μα όχι. Εγώ θα την παντρευτώ, αλλά πρέπει να γίνει η Ναι. Δεν ξέρω, αλλά ωστόσο δεν νομίζω. Είναι παντρεμένη, δεν έχει ανάγκη. Χαίστηκε. Μια και είμαστε και πατριώτε. Είναι αμαρτία Προτείνει στην αμαρτία και δεν περνάει. Να το σκεφτεί. Καλά. Και τώρα θα μα μιλήσει ο εκπρόσωπο τη αριστερά κύριο Αντώναρο. Ο κύριο Πρίτζη, η κυρία Τζάκρη. Όλοι αυτοί. Ο, ο Άρησο Πιλιοτόπουλο. Γιατί τρέπεσαι να το πει. Ο Άρησο Πιλιοτόπουλο, βεβαίω. Γι' αυτό έβγαινα πάντα ψηλά όταν ήμουν υποψήφιο. Ήμουν ο, ο Άρη. Α, έχουμε και τον ξέχασα και Ο Πιλιοτόπουλο. Εν πάση από το μου έχουμε γίνει Άτζι Μπούρτζ και Λουλά. Καλύτερο ο Πρωθυπουργό ο Μητσοτάκη με επιβεβαίωση πια του βορείδι. Αν με ρωτάτε, ποιον θεωρώ εγώ αυτή τη στιγμή καλύτερο Υπουργό τη χώρα, θεωρώ τον πήγα από Μιτσοτάκη. Και ο Βορίδη. Αν το λέω, ο Βορίδη είναι αλλιώ. Έχει άλλη έγκλη. Σημαίνει όχι ότι ο Βορίδη έγινε πιο δημοκράτη, ότι ο Μιτσοτάκη πήγε πιο κοντά στον Βορίδη. Ο Βορίδη είναι δικηγόρο. Αν ήταν... ήταν τσεπέν πρόεδρο. Αυτό λέω. Μετά τον Μιχαλολιάκο. Αυτά τα θυμόμαστε όλοι. Μα δεν το κανεί. Όλοι Οι μικρέ επιχειρήσει που κλείσανε, του ζητάνε πίσω τι επιστρεπτέ τότε με τον κορονοϊό, ρε. Και πρόσχησε και χωρί διακανονισμό. Να σου πω, λε να κάνουν το ίδιο με τι χρεοκοπημένε τράπεζε. Σίγουρα. Με εκείνον το σούπερ Δεν μπορώ να ακούω χρεοκοπημένε τράπεζε. Εμεί τι κάνουμε εδώ. Εκείνο με το σούπερ το μεγάλο, με τη δραχμή που έλεγε που χρεοκόπησε, λε να κάνουν το ίδιο και με αυτόν. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ε... σε κάθε πολυεθνική που δυσκολεύεται, είναι ο ελληνικό λαό πίσω να βάλει ένα χεράκι. Έτυε, πούς, Αυτό. Από πίσω, από σπρόκλη, σπρόκλη.